Στοίχη 10-16. Πώς να καταπολεμώνται οι ψευδοδιδάσκαλοι. 10. Είναι δε ανάγκη να έχει την δύναμη και ικανότητα αυτήν διότι υπάρχουν και πολλοί ανυπότακτοι που διδάσκουν λόγια κούφια και μάταια και με αυτά εξαποτούν τα μυαλά των άλλων προπαντός αυτοί που προέρχονται από τους περιτετμιμένους Ιουδαίους. 11. Αυτούς πρέπει ο πίσκοπος να αποστομώνει. Είναι άνθρωποι που αναστατώνουν και αναποδογυρίζουν ολόκληρα σπίτια με το να διδάσκουν εκείνα που δεν πρέπει, χάρην εσχρού κέρδους. 12 Είπε κάποιος από τους Κρήτας αυτούς που τον έχουν ως προφήτην ειδικών τους. Οι κρίτες είναι πάντοτε ψεύστε, κακά θηρία, άνθρωποι που θέλουν να τρώγουν πολύ χωρίς να εργάζονται. 13. Η μαρτυρία αυτή είναι αληθής. Δι' αυτών των λόγων έλεγχε τους απότομα, για να και να μην είναι αρρωστημένοι στην πίστη, 14 και να μην προσέχουν οι σιουδαϊκούς μύθους και εις ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. 15 Τέτοιοι μύθοι και εντολές ανθρώπων είναι και οι διακρίσει των φαγητών καθαρά και ακάθαρτα. Ας εξεύρουν δε αυτοί που κάνουν τα διακρίσεις αυτάς ότι όλα μεν είναι καθαρά ίσως καθαρούς κατά την καρδία και τη συνείδηση ίσως μολυσμένου όμως και απίστους δεν είναι τίποτε καθαρόν, αλλά έχει μολυνθεί και ο και η συνείδησή των. 16. Ομολογούν ότι γνωρίζουν τον Θεόν με τα έργα των τον αρνούνται. Είναι συχαμένη και απειθής και άχρηστη για κάθε έργο αγαθών.